Κεφάλαιο Γ Σελίδα 144 στήχη 1 έω 12 Θεραπεία διαφόρων ασθενών. 1. Και μβεί και πάλιν στη συναγωγή, και ητοκί ένα άνθρωπο που είχε ξηρών και ακίνητο το χέρι του. 2. Και τον παρικολούθουν προσεκτικά να είδουν εάν θα τον θεραπεύσει κατά την ημέρα του Σαββάτου, για να τον κατηγορήσουν ότι κατέλειε το Σάββατο. 3. Και λέγει στον άνθρωπον που είχε το ξηρόν και ακίνητον χέρι «Σήκω και στάσου στο μέσον της συναγωγής». Τέσσερα και τους λέγει «Είναι επιτετραμένον κατά την ημέρα του Σαββάτου να κάνει ο άνθρωπος καλόν και να ευεργετήσει με αυτόν τον πλησίον του ή μπορεί να παραλείψει την ευεργεσίαν και έτσι να γίνει αίτιος κακού και βλάβη των πλησίων». «Επιτρέπεται κατά το Σάββατο να σώσει ο άνθρωπο τη ζωή του πλησίων. Ή επιτρέπεται να μην τον βοηθήσει κινδυνεύοντα και έτσι εμέσως να τον φωνεύσει. Αυτή δε εσιώπων. 5. και αφού έριψε ο Ιησούς τριγύρω τους βλέμμα που εφανέρονε την ιερά να του, ενώ συγχρόνως ελυπεί το εξυμπαθίας προς αυτούς, διότι η καρδία των είτο πεπορωμένη και σκληρά και κινδύνευαν να μείνουν αδιόρθωτοι, λέγει στον άνθρωπο. Εξάπλωσε το χέρι σου. Αυτός δε... Μολονότι από την ασθένειά του υποδίζεται να πράξει τούτο, όμως φανερόν την πίστη του κατέβαλε προσπάθεια και το εξάπλωσε. Και έγινε πάλι νιγιές στο χέρι του, σαν το άλλο. 6. Και αφού βγήκαν από την συναγωγή οι Φαρισαίοι, αμέσως έκαναν εναντίον του συμβούλιο με τους ηρωδιανούς που ήταν το κόμμα του βασιλέου Σιρόδου και συνεσκέφθησαν με ποιον τρόπο θα κατώθωναν να τον εξοντώσουν. 7. Και ο Ισού ανεχώρησε με τους μαθητάς του μαθητά του προ το μέρο τη θαλάσση, και τον οικολούθησε πολύ πλήθο από την Γαλιλαία, 8, και από την Ιουδαία, και από τα Ιεροσόλυμα, και από την Ιδουμαία, και από την Περαία, δηλαδή από την Χώραν που είναι πέραν από τον Ιορδάνη προ Ανατολά αυτού. Και από αυτού που κατοικούσαν στα περίχωρα τη Τύρου και Σιδόνο, πλήθο πολλοί, που ήκουσαν τα σταυματουργία. Όσα έκανε, ήλθαν προ αυτόν. 9. Και παρήγγειλεν στου μαθητά του λόγω του πλήθου να παραμένει εκεί διαρκώ, διαφτών πλοιάριων για να εμβαίνει σε αυτό, όταν η σειροή έγινε το μεγαλύτερα, ώστε να μην τον πιέζουν τα πλήθη. 10. Εμαζεύεται ο δε πλήθο πολύ, διότι πολλούς σε θεράπευσε, ώστε έπιπταν επάνω του όσοι είχαν ασθενείε βασανιστικά, για να τον εγγύσουν και έβρουν έτσι τη θεραπεία των. 11. Και τα πνεύματα, τα κάθαρτα και πονηρά. Όταν τον έβλεπαν έπιπταν εμπρό του και φώναζαν δυνατά και έλεγαν: Ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. 12. Και πολλοί τα επέπληται για να μην τον φανερώσουν ότι αυτό είσαι το ιό του Θεού. Και του απηγόρευε να φανερώνουν τούτο, διότι ούτε το ακόμη ο καιρό για να γνωστοποιηθεί στου ανθρώπου ολόκληρο η του Χριστού αλήθεια και θυστούν από αυτήν περισσότερον οι άπιστοι εχθροί του, ούτε οι πονηροί είσαν να γίνουν κύρικε αυτής.